Σας ανακοινώνω απλά ότι επειδή κάποιοι εδώ ενοχλούνται γύρω από την καμπάνα μην περιμένετε να ακούσετε πρώτα την καμπάνα και να έρθείτε. Η καμπάνα θα χτυπάει απλώς στις 5 η ώρα για να μην ενοχλούνται και δημιουργούν και προβλήματα εδώ στον Παπούλη και στους Επιτρόπους, στους Νεοκόρους κλπ. Να ξέρετε εσείς ότι κάθε πέμπτη έχουμε το κηρυγμά μας, θα έρχεστε στις πέντε η ώρα, θα αρχίζουμε, χωρί να περιμένετε την καμπανα. Η καμπανα θα χτυπάει στις πέντε όμως, δηλαδή, σας είπα, για να μην δημιουργείτε πρόβλημα. Το θέμα μας σήμερα... Θα είναι σχετικόν με το Ιερό Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής. Φαντάζομαι ότι είστε άνθρωποι που εκκλησιάζεστε κάθε Κυριακή και ότι δεν πηγαίνετε απλώς και μόνο στην Εκκλησία για τυπικούς λόγους αλλά πηγαίνετε και συμμετέχετε ουσιαστικά και αυτό να κάνετε, να πηγαίνετε και να συμμετέχετε ουσιαστικά και μάλιστα από νωρί, όπως σας είπα και σε άλλο κήρυγμα, να μην περιμένετε να χτυπήσουν οι καμπάνες για να πάτε στην Εκκλησία. Να είστε εσείς που θα πάτε στην Εκκλησία και να χτυπήσετε τις καμπάνες, αν μπορείτε, να ξυπνήσει ο κόσμος. Το να περιμένουμε να χτυπήσει η πρώτη ή η δεύτερη ή η τρίτη καμπάνα, αυτό δείχνει αδιαφορία, δείχνει ότι κάνουμε αγκαρία, δείχνει ότι δεν αγαπούμε τον Θεό ίδες πως τρέχουν όταν παίζει ποδόσφαιρο είδε πως τρέχουν οι φύλαθλοι ξεχνάνε και οικογένεια, ξεχνάνε και παιδιά ξεχνάνε και άντρα υπάρχουν και γυναίκες φύλαθλοι ξεχνάνε και τις γυναίκες τους οι άντρες παίρνουν τα αυτοκίνητα και δεν πάνε δίπλα στο σπίτι τους πάνε μέχρι την Αθήνα, πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη γιατί την αγαπάνε την ομάδα τους τη λατρεύουν την ομάδα τους αν εκείνοι λοιπόν λατρεύουν την ομάδα τους που δεν τους κρίνω ο Κύριος είναι ο Κρητής. εμείς δεν πρέπει να αγαπάμε τον Θεό με την ίδια αγάπη τουλάχιστον δεν θα πρέπει κι εμείς δεν σου λέω να εγκαταλείψεις τον άντρα σου δεν σου λέω να εγκαταλείψεις τη γυναίκα σου αλλά σου λέω να εγκαταλείψεις τον ύπνο σου σου λέω να αφήσει το κρεβάτι σου αν αγαπάς τον Θεό αν στην εκκλησία που έρχεσαι, έρχεσαι γιατί θες, βιάζεσαι, έχεις έρωτα με τον Θεό και όπως οι ερωτευμένοι τρέχουν στο ραντεβού τους χωρίς καμία καθυστέρηση μάλλον νωρίτερα από το προκαθορισμένο ραντεβού το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εμεί αγαπητοί μου, αν αγαπάμε τον Θεό. Μην περμέγεις να βαρέσει η καμπάνα, λοιπόν για να πας στην Εκκλησία. Μην περμέγεις να στο υπενθυμίσει ο Θεός. Να καίει η καρδιά σου μέσα. Να καίει η καρδιά σου από το Θείο Έρωτα. Και να μην έχει ύπνο. Ο πατήρ Γερβάσιος μου λέγανε, ο πατήρ Γερβάσιος, εδώ ο ιερέας ο Άγιος των Πατρών μου έλεγε κάποιος μαθητής του που τον ζούσε από κοντά. Όταν ήταν Κυριακή και την άλλη μέρα θα λειτουργούσε, όλη νύχτα δεν μπορει να κοιμηθεί. Είχε αγωνία. Την άλλη μέρα θα έπιανε στα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και η αγωνία αυτή τον άφηνε άυπνο. Άυπνο τον άφηνε. Μέχρι τα βαθιά του γεράματα δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Φανταστείτε τώρα πώς πάμε εμείς στην Εκκλησία πώς κοινωνάμε πολλές φορέ, με τι ψυχική αδράνεια με τι ψυχική αδιαφορία. Α έρθουμε όμως στο θέμα μας που σας είπα είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής. Την περασμένη Κυριακή Ακούσαμε το γνωστό θαύμα που έκανε ο Κύριος που σήκωσε από το κρεβάτι έναν Παράγιτο. Θα σας διηγηθώ πώς έχει ακριβώς το ιστορικό αυτής της θεραπείας και στη συνέχεια θα κάνουμε τις υπογραμμίσεις που χρειάζεται. ο Κύριος βρίσκεται στην Καπερναούμ μία πόλη παραθαλάσσιο και εκεί στην Καπερναούμ βρίσκεται μέσα σε ένα σπίτι και μέσα σε εκείνο το σπίτι άρχισε να διδάσκει τους ανθρώπους σιγά σιγά ακούστηκε ότι ο Χριστός διδάσκει και σιγά σιγά άρχισαν να μαζεύονται άνθρωποι από τα γύρω σπίτια, από τις γύρω συνοικίες και μέσα σε λίγη ώρα όχι μόνο το σπίτι είχε γεμίσει αλλά γέμισαν και οι γύρω δρόμοι. Άκουσαν ότι ο Χριστός είναι εκεί και διδάσκει και τέσσερι φίλοι οι οποίοι σκέφτηκαν να πάνε να πάρουν το φίλο του στον παράλλητο και να τον πάνε με το κρεβάτι του εκεί που δίδασκε ο Χριστός για να κάνει ο Κύριος το θαύμα του να του δώσει την υγεία του. Είχαν ακούσει ότι ο Κύριος είναι θαυματουργός. Επήραν λοιπόν το κρεβάτι στον ώμο και ξεκίνησαν να πάνε στο σπίτι όπου ομιλούσε ο Κύριος. Αλλά, μόλις έφτασαν εκεί, είδαν ότι σε μία μεγάλη ακτίνα γύρω από το σπίτι, δεν ήταν δυνατόν να πλησιάσουν στο σπίτι. Διότι ο κόσμος ήταν πάρα πολύ, πολύ στριμμωγμένος και βέβαια εκείνη τη στιγμή, Κανεί δεν θα μπορούσε να ανοίξει τέτοιο διάδρομο μέχρι να φτάσει το κρεβάτι του παράλληλου και οι τέσσερι που το βάστεγαν να φτάσουν μέσα στο Χριστό. Θα περίμενε κανεί ότι οι τέσσερι αυτοί άνθρωποι θα απογοητεύονταν. Θα περίμενε κανεί να ξαναγυρίσουν άπρακτοι πίσω να ξαναπάνε τον παράλλητο στο σπίτι του. Όμως ήταν τόση η αγάπη τους για αυτόν τον άνθρωπο αλλά και τόση η πίστη τους ότι ο Κύριος μπορούσε και θα τον έκανε καλά ώστε βρήκαν έναν άκρος πρωτότυπο αλλά και επικίνδυνο τρόπο να φέρουν τον τον μπροστά στο Χριστό. Τι εσκαρφίστηκε λοιπόν το μυαλό τους. Ανέβηκαν επάνω στη στέγη, στο σπίτι εκεί που μιλούσε ο Χριστός, εντόπισαν με το αυτί τους που ακουγόταν η φωνή του Χριστού και μέσα σε λίγη ώρα είχαν ξεσκεπάσει τη στέγη είχαν ανοίξει μία μεγάλη τρύπα επάνω στα, στη στέγη, έβγαλαν τα κεραμίδια και κατέβασαν τον παράγητο μέσα σε, ένα, σε μια κουβέρτα δεμένω από τις τέσσερις άκρες με σκηνιά τον κατέβασαν μπροστά στον Χριστό ο Κύριος όταν είδε αυτή τη σκηνή συγκινήθηκε εθαύμασε και γι' αυτό αμέσως έκανε μία κίνηση, έκανε μία, είπε μία κουβέντα η οποία άλλους μεν προβλημάτισε Άλλου δε τους έκανε να αναρωτηθούν τι του είπε τέκνον παιδί μου αφέοντες σου συγχωρώ ε αμαρτίες σου, σου, αμαρτίες σου. <Συλίου> θα περίμενε κανείς να ίσως και εσείς θα το περιμένατε και ίσως και να με ρωτάτε από μέσα σας γιατί Παπούλη δεν τον πήγαν εκεί να του συγχωρέσει ο Θεός τη αμαρτίες του εκεί τον πήγαν για να τον κάνει καλά ο Θεός τι σχέση έχει τώρα οι αμαρτίες του παράγειτου και τι σχέση έχει οι αμαρτίες του του με την παραλυσία του. Εκεί κοντά ήσαν και κάποια φίδια και όταν λέω φίδια δεν εννοώ οχές που δαγκώνουν και δηλητηριάζουν τους ανθρώπους αλλά εννοώ οχές πνευματικές εννοώ ανθρώπους με καρδιά οχιάς εκεί μέσα ήσαν γραμματείς και φαρισαίοι οι οποίοι μόλις άκουσαν αυτή τη φράση του Χριστού τέκνον αφέοντες οι αμαρτίε σου άρχισαν μέσα τους να βάζουν λογισμούς να κάνουν σκέψεις μέσα στο μυαλό τους και λέγανε με το μυαλό τους, όπως και εσείς τώρα θα λέτε, τι είναι τον ο που έχει έρθει, μα λέει εδώ πέρα, κάθε Πέμπτη, τι κάνει, τι λέει, τι φτιάνει, με το μυαλό σας. Δεν ξέρω τι λέτε, μπορεί να λέτε και επενετικά λόγια. Αυτά εσείς τα ξέρετε. Εσείς, α, λογικός, λογικός, λογικός, λογικός, λογικός, λογικός. Λοιπόν με το μυαλό τους μιλούσαν αλλά ο Κύριος έπιασε το λογισμό τους βλέπεις εγώ δεν μπορώ να μαντέψω τι βάζετε στο μυαλό σας γιατί είμαι Θεός ο Κύριος όμως ο οποίος είναι Θεός έπιασε το λογισμό τους έπιασε το λογισμό τους και αμέσως στρέφεται προς αυτούς και τους λέει γιατί βάζετε κακές σκέψεις στο μυαλό σας γιατί βάζετε πονηρούς λογισμούς στο μυαλό σας αυτοί τα χάσανε και συνεχίζει ο Χριστός τι είναι πιο εύκολο να τους συγχωρέσω τις αμαρτίες ή πιο εύκολο είναι να τον σηκώσω από το κρεβάτι τι φαίνεται πιο εύκολο να συγχωρέσω τις αμαρτίες ή να τον σηκώσω από το κρεβάτι για να δείτε όμως τους λέει ότι είμαι Θεός και ο Υιός του ανθρώπου Μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες αμέσως δίνει εντολή και ο πρώην παράλλητος σηκώθηκε όρθιος ο πρώην ακίνητος άνθρωπος που δεν μπορούσε να σαλέψει ούτε το πόδι του, το χέρι του ούτε να πιάσει το κουτάλι του σηκώθηκε όρθιος άρχισε να περπατάει με άνεση επήρε στα χέρια του δίπλωσε την, την κουβέρτα πρόχειρα, την πήρε στα χέρια του και ευχαρίστησε τον Θεό για αυτό το θαύμα το μεγάλο που του έκανε. Προσέξτε αγαπητοί μου διότι μέσα εδώ σε αυτή την περικοπή υπάρχουν πολλά στοιχεία χρήσιμα και οφέλημα τα οποία θα μας βοηθήσουν πολύ στο να βγάλουμε συμπεράσματα σωστά και χρήσιμα εάν θέλουμε να προκόψουμε να κάνουμε σωστή πορεία προς τον Θεό. Πρώτα-πρώτα να παραδειγματιστούμε από τη στάση των τεσσάρων αυτών ανθρώπων. Δυο στοιχεία είχαν αυτοί οι άνθρωποι, δυο σπουδαία στοιχεία. Πρώτον, είχαν την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ποιος θα το σκεφτόταν αυτό. Άμα έρθει ο Χριστός, άμα έρθει κάποιος ιεροκήρυκας, άμα έρθει κάποιος... Ποιο σκέφτεται τώρα να πάνε πάρει το φίλο του, τον άρρωστο, τον παράγειτο, να τον πάει ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του ο καθένας κοιτάει την πάρτη του ο καθένας κοιτάει τον α... το άτομο του γιατί είμαστε ατομιστές εκείνοι οι τέσσερις σκέφτηκαν να πάνε στον Χριστό όχι για τον εαυτό τους αλλά να πάνε στον Χριστό το φίλο τους ο οποίος ήταν άρρωστος, ήταν παράγητος χρόνια συμπονούσαν στην αρρώστια του φίλου τους. Κοίτατε πόσες φορές λέμε εμεί ακούμε μερικά ατυχήματα, ακούμε μερικά μερικές θλιβερές καταστάσεις μέσα από την τηλεόραση που μας έχει γιομίσει το κεφάλι και είδατε πως αντιδρούμε, ε, με κάποια, θα έλεγα διαφορία με κάποια αδράνεια. Ξένος, πόνος, πώς το λέγανε εκεί; εκείνοι, oh, yeah. ξέγδαρμα, άστο, έβαργες, Θεός έστο. Το παιδάκι, ε, κλαίει λίγο η ψυχή μας, στενοχωριόμαστε λίγο, δεν πέρασε πέντε λεπτά, το ξεχάσαμε πάει το παιδάκι αυτοί οι τέσσερι το φίλο του τον είχαν διαρκώς μέσα στο μυαλό τους και ήταν οι πρώτοι τους σκέψεις όταν έμαθαν ότι ο Χριστός τους επισκέφτηκε στην πόλη τους και πήγαν να τον πάρουν να τον πάνε στον Χριστό Ποιος μένει δίπλα σου, ξέρεις ποιος μένει δίπλα σου, το γειτονά σου, το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Πολλές φορές έχω βρεθεί μέσα σε πολυκατοικίε να ρωτήσω που μένει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, χτυπάω τα κουδούνια, <κοί> δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το διπλανό κουδούνι που μένει ο τάδε, δεν ξέρω. Ωραίο ενδιαφέρον, ωραία αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ωραία αγάπη προς τον συνάνθρωπο, α παραδειγματιστούμε λοιπόν από αυτή τη στάση των τεσσάρων ατόμων προς το φίλο τους. Δεύτερον, το λέει το Ευαγγέλιο αυτό το δεύτερο, ειδών λέει ο Ιησούς «Την πίστην Αυτόν, είδε την πίστη αυτών. Είδε την πίστη των τεσσάρων ατόμων είχαν πίστη μέσα τους και πίστη τι ότι ο Θεός θα τον σηκώσει θα τον σηκώσει από το κρεβάτι εμείς έχουμε πίστη στο Θεό πάμε και εξομολογιόμαστε ποτέ όμως δεν ήρθε κανείς να μου πει μέσα στην εξομολόγηση παππούλοι δεν πιστεύω Και θέλετε να σας πω κάτι. Κατ' δεν πιστεύουμε. Τι θα μας βγάλει σαν τώρα. Δεν θα σας βγάλω εγώ άπιστους. Θα σας βγάλει τα ίδια σε συμπράξεις θα σας βγάλουν άπιστες. Πώς έτσι θα δείτε. Πιστεύεις το Θεό Πόσα παιδιά έχεις Πόσα παιδιά έχεις Ένα Δύο Τρία Τελείωσες Τόσα σου δώσε ο Θεός Ή τόσα ήθελε εσύ Πόσα σου δώσε ο Θεός τόσα σου δώσε ο Θεός ή τόσα ήθελες εσύ εκεί θα σε κρίνω εκεί θα κρυθούμε λες ότι πιστεύεις τι πίστη έχεις το Θεό ότι υπάρχει Θεός αλλά αυτό το ξέρει και ο διάβολο. το πιστεύει και ο διάβολο αυτό αλλά η πίστη αυτή του διαβόλου δεν θα τον σώσει ξέρει ο σαντανάς ότι υπάρχει Θεός το πιστεύει μέσα στην καρδιά του το έχει δεν είναι όμως αυτή η πίστη που σώζει. Ποια είναι η πίστη που σώζει. Είναι η εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι τι είχαν. Απόλυτο εμπιστοσύνη. Ότι το φίλο μας ο Θεός θα τον σηκώσει. Πάει τελείωσε. Ο Χριστός είναι ικανός. Θα τον κάνει καλά τον παράδειγμα εσύ πίστεψες ποτέ σου ότι ο Θεός σου δίνει τα παιδιά και ότι ο Θεός θα τα μεγαλώσει τα παιδιά ότι δεν είναι δικά σου τα παιδιά όπως πιστεύω οι παλαιοί. Θυμάστε τι λέγανε οι παλαιοί πόσα παιδιά έχεις πέντε του Θεού του Θεού του Θεού έτσι του Θεού οχτώ του Θεού γιατί ήταν όλοι πολύ τεκνοί. σήμερα πάει του Θεού τώρα σήμερα ένα δύο δικά μου ένα δύο ένα δύο και πολύ καλά είπε κάποιος εμίσισα λέει εμίσισα τον αριθμό δύο όποιο σπίτι πάω μέσα από παιδιά έχεις δύο δύο δύο δύο δύο δύο δύο Πού είναι η πίστη σου στο Θεό, λοιπόν. Δεν λες, δε λες ότι πιστεύεις. Πού είναι η εμπιστοσύνη σου στα χέρια του Θεού. Ότι ο Θεός θα το μεγαλώσει τα παιδιά σου. Όπως το πίστευε η σου. Γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εδώ είσαστε παιδιά πολυτέχνων οικογενειών. Μην λάθο. Ορίστε. 12. Παράδειγμα. Δώδεκα. Ορίστε. Μην καμαρώνετε για τις μανάδες σας, αν έχετε εσεί δώδεκα, έχετε δώδεκα, να καμαρώσετε για τον εαυτό σας, αφήστε τη η μάνα σας, εσείς έχετε δώδεκα, να καμαρώσεις ότι με τη βοήθεια του Θεού έκανες το θέλημα του Θεού, Άστο τι έκανε η μάνα σου, η μάνα σου μπορεί να ήταν πιστή, αλλά η πίστη της μάνα σου δεν θα σώσει εσένα, Να λοιπόν ένα απλό παράδειγμα πίστεως που λες ότι πιστεύεις θα δώσω ένα άλλο απλό παράδειγμα πίστεως απλό παράδειγμα πιστεύεις στο Θεό πίστης στο Θεό τι σημαίνει αγάπη, λατρεία σε ρωτώ τι ώρα πας στην εκκλησία σα το είπα και από την αρχή αυτή τι ώρα πας στην Εκκλησία. Και γιατί πας στην Εκκλησία. Τι ώρα πας στην Εκκλησία. Στην τρίτη καμπάνα, Την τέταρτη, δεν έχει τέταρτη. Παρα, πέρα πέρα, τι ώρα πας στην Εκκλησία. Τι ώρα πας. Στο κοινωνικό να βάλεις ένα κερί. Αυτή είναι η πίστη σου. Έτσι τη μετράς την πίστη εσύ στο Θεό. Έχεις έναν άρρωστο στο σπίτι σου. καρκίνο και ο γιατρός σου το λέει ξέρεις κυρά μου ο άντρας σου τα πεθάνει το παιδί σου τα πεθάνει δεν πάει καλά πιστεύεις τη δύναμη του Θεού πιστεύεις ότι ο Θεός όπως σήκωσε τον παράγειτο μπορεί να βγάλει να ξεριζώσει τον καρκίνο μέσα από τον άνθρωπο σου το πιστεύεις ή Ξέρω εγώ, ε, α πάμε και στον παπά να διαβάσει και ο παπά μια ευχή. Αυτό δεν είναι πίστη. Αυτό δεν είναι πίστη αυτό. Αυτό είναι αμφιβολία. Αυτό είναι κοροϊδία. Αυτό είναι πεγμό. Δεν είναι πίστη αυτό, αλλα μου. Αυτό που λε, ε, α βάλουμε και ένα καντήλι, α βάλουμε και μια εικόνα. Αυτό δεν είναι δεν, δεν πίστη αυτό. Πίστης. ξέρει τι είναι πίστη. Πίστης είναι όσο είσαι βέβαιος ότι αύριο ο ήλιος θα βγει από την Ανατολή και θα πάει στη Δύση, άλλο τόσο βέβαιος να είσαι ότι ο Θεός μπορεί και τον πεθαμένο να τον σηκώσει πάνω. Του πιστεύεις δεν το πιστεύεις. Και τώρα που σας το λέω με βλέπετε και καταλαβαίνω από τις φάτσες σας καταλαβαίνω ότι από το να, αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν αυτά τα οποία σας λέω Γιατί Γιατί δεν το πιστεύεις μέσα σου δεν το πιστεύεις Τότε τι θεός είναι αυτός που πιστεύεις δεν μου λες <Ρι> τι θεός είναι αυτός που πιστεύεις τότε τι πίστη στο Θεό έχει λοιπόν. Ιδώνω ησού στην πίστη αυτον αγαπητοί μου ακούστε. Η πίστη στο Θεό δεν είναι θεωρίες που ακούς μερικούς ανόητους να λένε εγώ πιστεύω λέει και ας μην πάω στην Εκκλησία εγώ πιστεύω και ας μην κάνω το σταυρό μου. εγώ πιστεύω καλύτερα από σένα όπως έλεγε ο βλάστημος ο άθεος αυτός που έγραψε εκείνο το βιβλίο το έσκρο εγώ λέει πιστεύω καλύτερα από τους χριστιανούς λέγεται τέτοια η πίστη Είδε τι, τι λέει η Αγία Γραφή η δόνα την είδε την πίστη ο Χριστός την είδε και αυτό τι σημαίνει η πίστη πρέπει να έχει έργα. Η πίστη δεν είναι θεωρία, δεν είναι φαντασία η πίστη. Δεν είναι φαντασία, δεν είναι ένας η πίστη. Η πίστης θέλει έργα. Αν πιστεύεις πραγματικά, ναι και στην εκκλησία θα έρθεις και εξομολόγεις θα κάνεις και προσευχή θα κάνεις αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Η πίστη είναι να μιλάς στο Θεό και να σε βέβαιος ότι ο Θεός άκουσε την προσευχή σου την άκουσε πόσες φορές σας λέω και μέσα που έρχεσαι για εξομολόγηση κάνε προσευχή, δεν σου λέω κάνε προσευχή να κάνεις ένα σταυρό, μισοβέζικο σταυρό και να πέσει να κοιμηθείς αυτό δεν είναι προσευχή, αυτό είναι η κοροϊδία όταν σου λέω κάνε προσευχή ενώ πες στα γόνατα Πέσε στα γόνατα μίλα το Θεό με την καρδιά σου, μίλα Του και θα δεις ότι ο Θεός και ακούει και απαντάει είδε ο Χριστός την πίστη του είδε άλλος, δεν θα τον έκανε καλά τον παράλλητο δεν θα τον έκανε καλά τον παράλλητο είδε την πίστη τους και γι' αυτό τον έκανε καλά. Επιβράβευσε την πίστη του ο Χριστός. Τρίτον στοιχείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. <Ρι> Τι σας είπα προηγμένως ο Θεός έπιασε το λογισμό τους τον έπιασε το λογισμό τους όταν έβαλαν στο μυαλό τους τον γυρό λογισμό και είπαν με το μυαλό τους ότι τι σε στινούτος που συγχωρεί αμαρτίες τι είναι αυτός, τι μας το παίζει αυτός αμέσως ο Χριστός τους έπιασε Για πες μου σε παρακαλώ τι πας και εξομολογέσαι στην εξομολόγηση Τι λες Εξομολογέσαι μόνον τι έκανες Καλώς Εξομολογέσαι μόνον τι είπες Κι αυτό καλώς Αλλά έκανες μια σοβαρή παράληψη Εξομολογήθηκες το τι σκέφτηκες ομολογήθηκες τι κακός λογισμός πέρασε από το μυαλό σου το είπες ο Χριστός είδατε έπιασε το λογισμό τους Συγνώ. δεν έκαναν καμιά κακή πράξη Εκείνη τη στιγμή οι και οι Φαρισαίοι δεν είπαν καμιά παλαιό κουβέντα, δεν μίλησαν καθόλου τίποτα, τίποτα απλώς το μυαλό του δούλευσε τον Και είδατε ο Χριστό το μέτρησε το αμάρτημα από το δικό σου το μυαλό. Δεν περνάει κακό λογισμό. Όχι, βούρκο, ξέρει τι σημαίνει βούρκο, βούρκο είναι το μυαλό μα. Βούρκο. Είπε κάποιο μια σοφή κουβέντα, αν ήξερε λέει ο άντρα, τι σκέφτεται η γυναίκα για αυτόν. Και αν ήξερε η γυναίκα τι σκέφτεται ο άντρα για αυτήν, γάμος δεν θα υπήρχε. <Συλίου> Στου κύριου γάμου 999 διαζύγια. Για φαντάσου, για φαντάσου, φανταστείτε, να βρεθεί κάποτε ένα μηχάνημα μέσα από το οποίο μηχάνημα να είναι σαν τηλεόραση και να δείχνει τι σκέφτεσαι. Θα υπάρξει γάμος Πού να Πολλές φορές ντρέπεσαι Ντρέπεσαι Ντρέπεσαι Ντρέπεσαι ακόμα και στον εαυτό σου Να πεις αυτό που σκέφτηκες Δρέπεσαι. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι Στην εξομολόγηση και τι μου λένε Παππούλι ντρέπω τι να σου πω Τι περνάει από το μυαλό μου ντρέπω με Να που οι λογισμοί μετράνε και είναι αμαρτίες, αγαπητοί μου. Ο λογισμός, ο κακός ο λογισμός, έχει και αυτός ανάγκη εξομολογήσεως. Πάτερ μου, αυτό θα είπα Δεν μπορεί να πάρει κανένα δίπλωμα που έρχονται μερικοί, δεν έχω τίποτα. Τι να το κάνω εγώ, δεν έχεις τίποτα. Και τι που το λες. Άμα δεν έχεις τίποτα, πήγαινε να πάει να και άσε με στην ησυχία μου. Δεν ήρθες να μου πεις δεν έχω τίποτα. Ήρθες για ποιο λόγο ήρθες. Για ποιο λόγο ήρθες. Να εξομολογηθείς. Και μέσα στις πράξεις σου τις κακές. Και μέσα στα λόγια σου τα άσκημα Θα πεις και τους κακούς. Και άσεμνους και απρεπείς λογισμούς. Να σα θυμίσω κάτι. Να σας θυμίσω κάτι για θυμηθείτε τι είπε ο Χριστός βλέπετε δεν σας λέω δικά μου λόγια σας λέω λόγια του Χριστού ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος κρίνει τώρα θυμάστε τι είπε δεν χρειάζεται λέει να πάνα να κάνεις την πορνεία. δεν χρειάζεται δεν χρειάζεται και μόνο που το σκέφτηκες έτσι λέει πάσο εμβλέψας γυναίκα εις το επιθυμήσε ήδη εμίχευσενε την καρδία αυτή και μόνο που το σκέφτηκες και μόνο που πέρασε από το μυαλό σου και μόνο που έκανες με το λογισμό σου την κακή επιθυμία ήδη για το Θεό μέτρησε σαν να μέτρισε μέτρησε σαν να μήχεψες. και βάλε αυτό για τη μοιχεία που λέει ο Χριστός βάτωσε όλα τα αμαρτήματα τι σκέφτηκες, να κλέψεις, σαν να κλέψεις. Τι σκέφτηκες, τι άλλο σκέφτηκε, τι πέρασε από το μυαλό σου. Η κάθε σου επιθυμία, ο κάθε σου λογισμός για τον Θεό είναι σαν να έκανες την αμαρτία, σαν να έγινε η αμαρτία. Τι πέρασε από το μυαλό σου. Πόσες φορές δεν περνάνε βλάσπημοι λογισμοί για τα πρόσωπα τα Άγια και τα Ιερά. Πόσες φορές μας μπαίνουν λογισμοί στο μυαλό μας για την Υπεραγία Θεοτόκο Πόσες φορές μας μπαίνουν λογισμοί στο μυαλό μας για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό Φοβερά πράγματα! Φοβερά πράγματα! Φοβερά πράγματα! Ακατονόμαστα πράγματα! Βεβαίως δεν φτε, ο τις βάζει τους λογισμούς αλλά που φταίς άμα εσύ τον αφήσει τον λογισμό να έρθει να θρονιαστεί μέσα στο κεφάλι σου, ε τότε φτιάς. Αφήστε τα τώρα, τα. Δεν δεν <το πιάλυσιό> άλλο στοιχείο, άλλο στοιχείο το οποίο χρήζει. Προσοχής, αγαπητή μου, εδώ ή στην περικοπή που ακούσατε. Ποιο είναι το στοιχείο. Ένα ερώτημα. Γιατί ο Χριστός, ενώ του πήγαν τον παράλληλο να τον κάνει καλά, ο Χριστός του συγχώρεσε τις αμαρτίες Δεν τον έκανε καλά αμέσως Δεν είναι ένα ερώτημα αυτό Τον βάλαν τον, τον παράλυτο στην κουβέρτα Τον κατεβάσαν κάτω Και ο Χριστός Όπως τα περίμενε κανείς Έπρεπε να σηκώσει το χέρι του Να τον ευλογήσει Και να βρει ο άνθρωπος την υγεία του Όμως δεν κάνει αυτό Κάνει κάτι άλλο Του λέει Σου συγχωρώ της αμαρτίωση Στου συγχωρώ τη Γιατί? Προσέξτε τώρα γιατί θα σας πω κάτι που είναι λίγο δύσκολο αλλά πρέπει να το ξέρετε. Περνάνε χιλιαστές από εδώ, έρχονται χιλιαστές στα σπίτια σας. Χιλιαστές, ερχόνται, ερχόνται. Ερχόνται, λοιπόν, λοιπόν. Βεβαίως θα τους διώχνετε. Δεν τους αφήσετε ούτε να μαγαρίζουν το σκαλί που πατάνε. Το σκαλί... Δεν το πατήσουν το δικό σας. Όχι διότι μισούμε τον άνθρωπο, αλλά μισούμε την αίρεσή του. Γιατί σωστό ανέφερε αυτό με τους χιλιαστές. Διότι, τι λένε οι χιλιαστές. Ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, καλός άνθρωπος ήταν, αλλά Θεός δεν ήταν. Έτσι λένε. Καλός άνθρωπος, λέει, μπορεί να ήτανε, αλλά Θεός δεν ήταν. Ποια είναι η δική μας η πίστης? Προσέξτε να ξέρετε τι πιστεύουμε. Να ξέρετε τι πιστεύουμε, γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε. Ποια είναι η πίστη μας για το πρόσωπο του Κυρίου Ιμών Ιησού Χριστού. Ότι είναι τέλειος άνθρωπο αλλά και τέλειος Θεός. Και εδώ ακριβώς, μέσα σε αυτή την περικοπή, υπάρχουν δύο αποδείξεις που δείχνουν ότι ο Κύριος Συμώνης ο Χριστός είναι τέλειος Θεός. Ποιες είναι οι αποδείξεις. Πρώτον, ότι μάντεψε τους λογισμούς των ανθρώπων. Εσύ μπορείς να ξέρεις τι σκέφτομαι για σένα. Εγώ μπορώ να, να ξέρω τι σκέφτεστε εσείς για μένα. Όχι, γιατί δεν είμαι Θεός αυτό το προνόμιο το έχει μόνο ο Θεός ο Κύριος λοιπόν ο οποίος μάντεψε τους λογισμούς των ανθρώπων αυτό είναι μία απόδειξη ότι είναι ο αληθινός Θεός και η δεύτερη απόδειξη ποια είναι αυτή που σας είπα ήδη συγχώρεσε τις αμαρτίες Εσύ μπορείς να συγχωρέσεις στις αμαρτίες του λόγο, όσο και να τον συγχωράς. Άμα δεν πάει στο εξομολογητήριο, δεν θεραπεύεται, δεν φεύγουν οι αμαρτίες από πάνω του. Ας πούμε ότι κάποιον τον βλαστήμησε, ή κάποιος σε βλαστήμησε και έρχεται μετά και σου ζητάει συγγνώμη και τον συγχωράς σβήστηκε η αμαρτία του Ως. πότε θα σβηστεί η αμαρτία του άμα πάει εκεί μέσα στο εξομολογητήριο και εκεί μέσα στο εξομολογητήριο, δεν συγχωράω εγώ δεν συγχωράει ο παπά. εκεί μέσα στο εξομολογητήριο συγχωράει ο Θεός Έχετε προσέξει τι λέει ο ιερέα την ώρα που σας διαβάζει τη συγχωρητική ευχή. Συγχώρεσε Κύριε εσύ, συγχώρεσε τον δούλο σου τάδε ή την δούλη σου τάδε. Εγώ τι είμαι εγώ να συγχωρέσω. Εγώ άνθρωπος είμαι. Εγώ απλώς είμαι ο μεσάζων, εγώ είμαι το όργανο του Θεού. Αλλά ο Θεός συγχωρεί. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος συγχωρεί. Επομένως, επομένως, εδώ έχουμε δύο αποδείξεις της θεότητος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν ήταν απλώς ένα καλός άνθρωπος που λένε χιλιαστέ, χιλιαστές, αλλά ήταν ο αληθινός και είναι ο αληθινός Θεός. αλλά το αφέονται οι αμαρτίε σου το είπε και για κάποιο άλλο λόγο. Του συγχωράει τις αμαρτίες του για τον εξής λόγο για να μας δείξει ότι οι αρρώστιες έχουν ρίζα τους την αμαρτία. Τι λέει εκείνο ο ύμνος της παρακλήσεως, κάνετε την παράκληση της Παναγίας, τη διαβάζετε την παράκληση της Παναγίας κάθε μέρα στο σπίτι σας. Τη διαβάζετε, δεν τη διαβάζετε. Λοιπόν, τι λέει, από τον πολλό μου αμαρτιών, ασθενή μου το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Από τις πολλές μου τις αμαρτίες, είναι άρρωστο το σώμα μου, άρρωστη και η ψυχή μου. Γιατί ο Κύριος συγχωράει τις αμαρτίες του παράλλητου διότι η παραλυσία του είχε προέλθει από τις πολλές του τις αμαρτίες και γι' αυτό για να τον κάνει καλά ο Κύριος έπρεπε πρώτα να του θεραπεύσει τις αμαρτίες πρώτα ο Κύριος θεράπευσε τις αμαρτίες του και μετά σηκώθηκε ο άνθρωπος και περπάτηκε Τι μα διδάσκει αυτό, η αμαρτία ή μάλλον η αρρώστια αγαπητή μου, δεν ήρθε γιατί την άρπαξα που λένε ορισμένη Ευγήκα όξο και κρύωσα και φτερνίζομαι και ήρθε η γρήπη ή μπήκε ο καρκίνο ή ήρθε ο Άλπα και ψάχνουν να βρουν την αιτία των ασθενειών. Βεβαίω οι αιτίε είναι πολλέ φορέ και παθολογικέ. Αλλά κυρίως οι αρρώστιες προέρχονται από τις αμαρτίες μας από τις αμαρτίες μας Αν είμαστε άνθρωποι αναμάρτητοι, αρρώστησε ποτέ ο Χριστός ορίστε, για πείτε μου Διαβάζουμε τα Ευαγγέλια ξέρουμε τη ζωή του Χριστού μέχρι 33 χρονών αρρώστησε ποτέ Του, ποτέ γιατί Γιατί ήταν αναμάρτητος, γι' αυτό. Επήρε ποτέ χάπη ο Χριστός, ποτέ, πήρε ποτέ βότανα ο Χριστός, πήρε ποτέ ο Θεός ασπυρίνη, όχι ποτέ. Γιατί. Γιατί σαν αναμάρτητος που ήταν, δεν τον έπιανε η αρρώστια. Εμείς γιατί αρρωσταίνουμε, εξαιτίας των πολλών μας αμαρτιών. Οι αμαρτίες μας είναι η αιτία των ασθενειών μας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν αρρωστήσεις, πριν πας στο γιατρό, πήγαινε καλύτερα μπροστά στην εικόνα του Κυρίου μας και κάνε μία προσευχή εξομολογητική και πέσε χώρα μου για τις αμαρτίες μου. Με την αρρώστια της αμαρτίας μου πληρώνω. Και μετά πήγαινε στο γιατρό. Εμείς το Θεό το θυμόμαστε μετά το γιατρό. Πάμε πρώτο στους γιατρούς, Όταν οι γιατροί σηκώσουν τα χέρια ψηλά και πούνε δεν γίνεται τίποτα. Α, τότε Παπούλια έλα να μα κάνει μια παράκληση. Έλα να μα κάνει ένα ευχέλαιο. Έλα, Παπούλια, να κάνει ένα αναγιασμό. Τότε ψάχνουμε να βρούμε θυμιατήρια και καντήλια στο σπίτι. Όχι έτσι. Όχι, έτσι. Ο Θεός δεν θα είναι η τελευταία λύση Ο Θεός θα είναι η πρώτη λύση Η πρώτη λύση Στο Θεό θα τρέξεις πρώτα από όλους Και μετά θα πας και στους γιατρούς Γιατί βεβαίω και οι γιατροί είναι από το Θεό δοσμένοι Έχουν και αυτοί τον δικό τους ρόλο Έχουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο στην υγεία του ανθρώπου Επομένως, ο Κύριος θεράπευσε τις αμαρτίες του παράλυτο. Επειδή από τις αμαρτίες ήταν παράλυτος, ο Κύριος χτύπησε τη ρίζα του κακού. Ο Κύριος έδιωξε τις αμαρτίες που ήταν η αιτία της παραλυσίας και γι' αυτό ο άνθρωπος άρχισε να αισθάνεται καλύτερα και σε λίγο σηκώθηκε και μπορούσε και περπατούσε. Και τώρα να κλείσουμε την παρούσα ομιλία με κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Ο κάθε άνθρωπος αγαπητοί μου, ο κάθε ένας από εμάς, των αμαρτιών μας είμαστε είμαστε. μπορεί παράλλητοι να μην είμαστε στο σώμα είμαστε όμως παράλυτοι στην ψυχή βλέπετε ότι οι πολλέ μας οι αμαρτίες μας έχουν απομακρύνει από τον Θεό και βλέπετε ότι όσο απομακρυνόμαστε από τον Θεό, όσο φεύγουμε από τον Θεό ζούμε πλέον μία ζωή τραγική. Αν με ρωτήσεις σήμερα τι φταίει που η κοινωνία πάει από το κακό στο χειρότερο θα σου πω ότι ο κόσμος έφυγε από τον Θεό. Αν με ρωτήσει γιατί η οικογένεια πάει από το κακό στο χειρότερο, πείτε το εσεί. Εσεί έχετε οικογένειε. Γιατί τον διώξαμε τον Χριστό μέσα από τα σπίτια μα γι' αυτό. Αν τον είχαμε τον Χριστό μέσα στα σπίτια μα, τότε οι οικογένειέ μα θα πηγαίνανε πάρα πολύ ωραία. Αν με ρωτήσει γιατί τα παιδιά μα πάνε από το κακό στο χειρότερο, πείτε το εσεί που έχετε παιδιά βέβαια είστε εγωιστές και εγωίστριες και δεν θέλετε να παραδεχτείτε τα χάλια των σπιτιών σας δεν θέλετε να παραδεχτείτε ότι τα παιδιά σας δεν πάνε καλά πολλοί έρχονται στην εξομολόγηση έχεις παιδιά, α καλά παιδιά καλά παιδιά, πόσο καλά παιδιά βλαστημάνε, Ε, παιδάκια είναι δεν θα βλαστημίσουν ωραία παιδιά έχουν τίποτα πορνικές σχέσεις ε, παιδιά είναι, δεν θα έχουν δηλαδή τι καλά είναι να καταλάβω τι καλά είναι επειδή όταν φεύγουν από το σπίτι έρχονται και σε αγκαλιάζουν και σε φιλάνε και όταν ξαναγυρίζουν πάλι κάνουν την ίδια δουλειά αυτό είναι το καλό παιδί αυτό είναι το καλό παιδί πατάει πότε στην εκκλησία το παιδί σου ε, παππούλιο, τι να κάνω Παιδιά είναι σαν τα παιδάκια του κόσμου Ωραία κριτήρια έχετε Πολύ ωραία κριτήρια έχετε Βεβαίως με αυτό δεν θέλω να πω να κατηγορήσετε τα παιδιά σας όχι Αλλά μην είστε και τόσο αισιόδοξοι ότι τα παιδιά σας είναι καλά παιδιά Όσο είναι μακριά από την εκκλησία Ανησυχήστε αγαπητοί μου ο Θεός δεν θα σε κρίνει μόνο για το αν γέννησες παιδιά. Ο Χριστός δεν θα σε κρίνει μόνο για το αν τάγησες παιδιά. Ο Χριστός δεν θα σε ρωτήσει μόνο για το αν μεγάλωσες και ανέθρεψες παιδιά. Ο Χριστός θα σε κρίνει κυρίως, κυρίως, θα σε κρίνει για το αν έφτιαξες παιδιά του Θεού, παιδιά της εκκλησίας αριστεί. Για Εκείνο θα από τον Θεό την κοινωνία, παράλυτο το σπίτι, παράλυτα τα παιδιά μας, παράλυτο οι άντρε μας, παράλυτες οι γυναίκες μας, παράλυτο οι πάντες. Ποιος φταίει? Φταίει η αμαρτία μας, φταίει η απομακρυσή μας από το Θεό, φταίει το ότι εγκαταλείψαμε το Θεό. Φταίει ότι στρέψαμε το ενδιαφέρον μας σε άλλους Θεούς σε άλλους Θεούς. Μα έχουμε άλλους θεούς. Αν έχουμε λέει. Αν έχουμε λέει. Πόσους θέλετε να σας δείξω. Πόσους θέους θέλετε να σας πω. Πώςους θέλετε να σας πω. Όσου θέλετε. Το σκυλί μας είναι ο θεός μας σήμερα. Δεν είναι. Η γάτα είναι ο θεός σήμερα το ξέρετε αυτό. Εγκαταλείψαμε το Θεό εφύγαμε από τον Θεό και θεοποιήσαμε άλλα πράγματα πλέον. Τι λέει η Αγία Γραφή ορίστε λέει τη γάτα που λάτρεψες πήγαινε να σε σώσει δεν τη λάτρεψες τη γάτα, δεν την προσκυνάς τη γάτα, δεν την προσκυνάς δεν ταΐς. δεν τζοδεύεσαι για τη γάτα για το σκύλο τα ίδια δεν κάνεις, ορίστε τι θα σου κάνει μετά, πήγαινε να σε, να σε βοηθήσει ο σκύλο και η γάτα σας έχω πει, μην δεν είμαι κατά των ζώων, ούτε είμαι εχθρός των ζώων, όχι. Εγώ είμαι υπερασπιστής της απόψεως ότι ο Θεός τα ζώα τα έφτιαξε να ζουν το φυσικό τους περιβάλλον και το φυσικό τους περιβάλλον είναι η σεξου Αυτό που με νευριάζει, αυτό που με εκνευρίζει, αυτό το οποίο κατηγορώ, βάναυσα το κατηγορώ είναι ότι αντί για παιδιά σήμερα στα σπίτια μας εμάλαμε σκυλιά. Κάποτε πέρναγες από τους δρόμους και άκουγες μέσα κλάματα παιδιών, γέλια παιδιών μέσα στα σπίτια. Τώρα πάει τέρμα. Γαβγίσματα και νιαορίσματα ακούς μέσα από τις πόρτες. Mm. Δεν κατηγορώ ούτε τα σκυλιά δεν τα κατηγορώ όχι. Πλάσματα του Θεού είναι. Και ούτε είμαι υπερασπιστής αυτών που τα βασανίζουν και τους κάνουν και τους φτιάχνουν. Όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι λατρέψαμε λατρέψαμε τα είδωλα λατρέψαμε τα ζώα λατρέψαμε ανθρώπους λατρέψαμε πράγματα στη ζωή μας και γι' αυτό απομακρυνθήκαμε από τον Θεό τελειώνω εδώ με μία ευχή μακάρι να νιώσουμε ότι η ψυχή μας είναι παράλληλη, μακάρι να το αισθανθούμε αυτό Μακάρι να καταλάβουμε ότι απομακρυνθήκαμε από τον Θεό και ότι έχουμε ανάγκη επιστροφής σε Αυτόν. Θα σας πω κάτι αγαπητοί μου. Έχετε κάνει ποτέ στο μυαλό σας καμιά σύγκριση. Να συγκρίνετε παράδειγμα τη ζωή των χριστιανών, των παλαιών χριστιανών με τη ζωή τη δικιά μας. Την έχετε συγκρίνει ποτέ. Πείτε μου την έχετε συγκρίνει ποτέ. Όχι. Προχτές είχα πάει σε ένα χωριό και μιλούσε. Και μου ήρθε αυτή η σκέψη στο μυαλό. Την οποία θα σας και εσάς. Οι παλαιοί χριστιανοί και γι' αυτό ήσαν εξομολογούνταν δυο φορές την ημέρα και κοινωνούσαν κάθε μέρα. Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς. Δύο φορέ την ημέρα εξομολογούνταν, μάλιστα. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ είχαν εξομολόγηση. Πείτε μου, σα παρακαλώ, ποια είναι η σχέση, τι σχέση έχουμε εμεί οι σύγχρονοι χριστιανοί με εκείνου του χριστιανού. Που περιμένει να εξομολογηθεί παραμονέ του Πάσχα και παραμονέ του Χριστουγέννων και παραμονέ τη Παναγιά και παραμονέ του Αγίου Θεοδόρου, σα-ίσα να πάμε να κοινωνίσουμε. Κοροϊδία πράγματα δηλαδή. Και γι' αυτό δεν υπάρχει προκοπή. Προκοπή πνευματική δεν υπάρχει. Τελειώνω λοιπόν και εύχομαι ο Κύριος να μας φωτίζει πάντοτε, να βαδίζουμε κατά το θελημά του το Άγιο, να συνειδητοποιούμε τα χάλια μας, να συνειδητοποιήσουμε την παραλυσία την ηθική παρανισία που υπάρχει στον τόπο μας, να συνειδητοποιήσουμε την ψυχική μας παρανισία και να μας φωτίσει να καταλάβουμε ότι μία είναι η θεραπεία και η θεραπεία είναι να επιστρέψουμε κοντά του. Το εύχομαι σε όλους σας και εσείς να το εύχεστε σε μένα. Αμήν.